οι οχτροί και τους φιλέψαμε Ιδωρ και χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε Να είμαστε λοιπόν εδώ, καλησπέρα σα mm. Θύματα των κλεφτών το τα Με εξαιρετικά μεγάλο θαυμασμό που στην Ελλάδα, μετά ειδικά τη χθησινή ομιλία Τσίπρα δεν έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να κοπαλάνε το κεφάλι τους στον τοίχο και επειδή έχουμε την μεγάλη αποκρυπτογράφηση της αλλαγής, της ιστορίας και των καινούργιων βιβλίων που θα γράφονται από τούδε και στο εξή εις του των αιώνων, αμήν. Λιάννα Κανέλη στο μικρόφωνο είναι ο Real FM στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στο πραγματικό ραδιόφωνο, τον ήχο έχει σήμερα στα χέρια του Αντώνη Μορτάκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο, Ιβάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική επιμέλεια είναι η αδερφούλα μου η Νάνση. Και πάμε στην πραγματικότητα. Μην μου πει κάποιο, δεν μπορεί να το πάρει πίσω ούτε πραγματικά ισχυρό άντρα τη χώρα. Το κρυφό χαρτί, ο άσο. Ο αποδεκτός από όλου και από όλα Ο δυνατός, ο άτεγκτος Ο άπιαστο, ο Θεός Ο πραγματικός Θεός δεν είναι το παιδί Δεν είναι ο Τσίπρας Είναι ο Νίκος ο παπά. Σας το είπα, επιμένω και θα επιμένω Από το 12 φάνηκε Το 13 ξετσουτσούρεψε Το 14 εμφανίστηκε Το 15 υπουργοποιήθηκε και το δεκάξι αλλάζει τα φώτα σε όλους. Όχι τη τηλεόραση σε όλους, σε όλα. Λοιπόν, ε, αφού αυτό λοιπόν είναι ο πραγματικός, εδώ ο παπάς, εκεί παπάς που είναι ο παπάς, νάτος ο παπάς, εγώ θα σταθώ μόνο σε μία λέξη, σε μία φράση. Τι σημαίνει σύγχρονη ιστορία? Πότε λέμε σύγχρονη ιστορία? Τι εννοείται σύγχρονη ιστορία? Έχουμε την αρχαία ιστορία που στο σχολείο, τη μεσεωνική ιστορία, τη βυζαντινή ιστορία, δηλαδή αυτή συζητάμε εμείς ως μεσεωνική στην Ελλάδα, μετά έχουμε τη σύγχρονη ιστορία από το 21 και μετά. Συνήθως ε, αναφερόμαστε στη σύγχρονη ιστορία από το 1921 και μετά. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον έτσι μάθαμε γενναίες επιγενεών. Αυτό αλλάζει. Σας το λέω. Διότι αν δεν αλλάξει, η φράση ελέγχεται για τον ιστορικό, πολιτικό, ήθικο, Διανοητικό παραλογισμό της Πρόκειται περί παράνοιας Τσίπρας ανεβαίνει σε βήμα συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Είναι από κάτω η να πουλου Ο κουτρουμπίς, Ο κουλουμπίς, Ο Μπενρουμπής Ο, ο οποιοσδήποτε Δεν, Λέω τώρα τυχαίο ονόματα έτσι Και λέει Το δημοψήφισμα Θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας Σαν η μεγαλύτερη στιγμή Τη σύγχρονη ιστορία και των αγώνων του λαού μα. Αφήνω και τρία δεύτερα για να το χωνέψετε. Τη Σαράντα, τη Εθνική Αντίσταση, τη Αμελά, τη Βαλκανική Πόλεμη, τι Απελευθερώσει Διαφών. Τίποτα δεν μετράει από αυτά. Σοβαρολογείται. Η μεγαλύτερη. Στιγμή της σύγχρονης ιστορίας και των αγώνων του λαού μας είναι το περσινό ψήφισμα πουλάκια μου το καταλάβατε ή δεν το καταλάβατε Μία εκδοχή υπάρχει Η σύγχρονη ιστορία να αρχίζει από το Γενάρη του 15 που εξελέγει ο Τσίπρας και ο Πάκης Άλλη λύση δεν βλέπω Εάν η ιστορία, η σύγχρονη Καταλαμβάνει κάτι παραπάνω από 2-1,5 χρόνο είναι ξέρω εγώ 50-60-40 χρόνια Η μεγαλύτερη στιγμή Είναι το δημοψήφισμα Τάδε Έφη Τσίπρας Μετά από αυτό Μη σας ακούσω να παραπονιέστε Μη σας ακούσω να μου στείλετε Εδώ πέρα κανένα έτοιμα Διότι ειλικρινά σα το λέω Θα αρχίσω να κάνω μέσα στο στούντιο Αυτό Που εξαιρετικά Σε στίχους ο Γιάννης Κακουλίδης με εξαιρετική μουσική Του σταμάτη κραουνάκι Ο Στέλιος Διονυσίου Στο τραγούδι Λένε κολοτούμπα Τώρα που Κόλο πάνω μου και ακούμα. Τώρα που ήρθαν όλα σκούρα. Ο καθένα, μια φιγούρα, Ο καθένα, μια καμπούρα. Τώρα που δεχου φτιάχη η ώρα εποχή πάνω τη φόρα. μου, προχώρα ή πάνω σου μια χώρα τα ονειρά μου λατρεμένη μου σκιά. Κρεμασμένο σε καλούπα Πεταγάπαν από τρούπα, Έλα πάνω μου κι ακούμπα. Κρεμασμένο στα φεγγάρια σι τα σκλάβα στα παζάρια να σε παίζουνε στα ζάρια. Κρεμασμένο σε ένα ψέμα. Στο μη το κανεί θέμα. Ξέρω εγώ έχω μέσα αίμα. Ερωτά τι με τρύπασε να γέρμα κομμενά μου τη ζωή μου συντροφιά. Και όπω πέφτει το σκοτάδι, και ανάπησα καράβι, Ο μπερδέ κάθε βράδυ. Στο τυπάνι, και σκιές μας στο ταβάνι, η ερωτά μου, ζωγραφίζουν δύο παιδιά. Λοιπόν, η ΑΡΤ είναι το ένα και μοναδικό παγκόσμιο CNN. Εγώ σα το δηλώνω. Αφού ο Τσίπρας λέει ότι η πιο διάσημη ιστορική στιγμή πιο των αγώνων του λαού ήταν το δημοψήφισμα, εγώ δεν λέω τέλω. Από εδώ και μπρο δεν μπορείτε να με πυροβολήσετε. Όσο δεν έχετε πυροβολή στο Τσίπρα για αυτή την παπάρα, εγώ μπορώ να λέω τι θέλω. Λοιπόν λέω ότι το CNN οχριά μπροστά στην ΕΡΤ. Το BBC είναι μία μπουρδα μπροστά στην ΕΡΤ. Όλα τα κανάλια που ξέρετε δεν πιάνουν μπάζα μπροστά στην ΕΡΤ. Επιτελεί ένα τεράστιο εθνικό έργο ειδικά αυτή τη στιγμή σας το λέω έχω δε απόδειξη για αυτό το έργο γιατί ξέρετε ότι οι κομμουνιστές κάνουν αυτοκριτική έτσι λοιπόν οι πραγματικοί κομμουνιστές ο ΣΥΡΙΖΕΗ, ΣΥΡΙΖΕΗ έχουν γράψει τη μεγαλύτερη ιστορία αγώνων του ελληνικού λαού με το δημοσίφισμα και καλά να το λέει αυτό ο άνθρωπος που το κράτησε το δημοψήφισμα, που πάει στο διάλογο. και ας ήταν στα αγγλικά και δεν το καταλαβαίναμε, γιατί η μεγαλύτερη στιγμή του κόσμου ήταν αγγλικά το δημοψήφισμα, το θυμάστε, με μετάφραση από δίπλα σε περίληψη, αλλά ε, ήταν η, η μεγαλύτερη αγγλική στιγμή του ελληνικού έθνους αυτή. Εντάξει, έχει και άλλε βέβαια στον εμφύλιο με κάτι μπότε που πετάγανε από πάνω, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία παλιά. Πάμε τώρα στη σύγχρονη ιστορία. Τώρα η σύγχρονη ιστορία αρχίζει με τον Αλέξη Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι 1821 και τριζίνες και. Μπούρδε τώρα λέτε τώρα. Και εθνοσυνελεύσει. Ποιο σκοτίστηκε τώρα. Το 40 αέρα. Τι είναι αυτό που λέτε αέρα, να φύγει η χολέρα μετά το Γενάρη του 2015 συζητάμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι δοντόπαστε. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Ε, Κάνοντα μια βαθιά και αυτοκριτική, γιατί το κουκουέ πρέπει να αποφασίσει τώρα που κλείνεται 100 του χρόνια να αυτό εξαφανιστεί κατά τον Τζίπρα. Ε, και κατά την ΕΡΤ. Έχει μια πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σα λέω. Ε, διαβάζω από το πρωτοσέλιδο το σημερινό τουριζοσπάστη, που το πάει η ΕΡΤ. Ερώτημα. Λοιπόν, σε ένα δελτίο ειδήσεων διάρκεια μιας ώρας, από τις 6 ως τις 7, η ΕΡΤ δεν φιλοτιμήθηκε να αφιερώσει ούτε ένα δευτερόλεπτο στο κουκουέ. Παρά το γεγονό ότι χτες υπήρχαν τρεις ανακοινώσεις παρεμβάσεις του κόμματος Μία για την επίθεση σε βάρος της Αγγελέα Τσατάνη Μία για τους πληστηριασμού Και μία η τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ Για την κατάργηση του ειδικού φορού κατανάλωσης και του ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης Την ίδια στιγμή φυσικά συνεχίζει ο της. Μεγάλη ΕΡΤ και μεγάλη και σίγουρη διαφημίσει. Σαν όλοι μας κλέψανε, κλέψαν αυτοί Που κλέψαν ανάπηροι, Να είμαστε λοιπόν εδώ, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι Θα όφιλα σήμερα να αφιερώσω την εκπομπή σε δύο ανθρώπους Που δεν θα το παίρνεγε από το κεφάλι σας, ας μείνω στη μία Σήμερα κανονικά έπρεπε να αφιερώσω την εκπομπή στη Ραχήλ Μακρύ το τι άκουσε όταν έλεγε ότι μπήκανε μπρο οι μηχανές να τυπώσουνε δραχμές Δεν λέγεται Την ξεφτυλίσαμε Παίρνω πρώτο πληθυντικό Απάνω μου το παίρνω Μην πω γιατί αυτό είχε ήδη γίνει Την ξεφτυλίσαμε τη Ραχίλη Μακρύ Κι όμως έλεγε αυτό που ήξερε το ξέρω ο Πούτιν, το ξέρω ο Λαν, το ξέρω προφανώς ο λαφαζάνη που πήγαινε να ερχότανε στη Ρωσία. Το ξέρω και ο Τσίπρας. Δεν ήταν ένα τρίπιο δολάριο. ήταν μία ρωσοτυπωμένη δραχμουλίτσα, διότι οι μηχανές εδώ δεν είχαν πάρει μπροστά. Τσίπανε της ότι θα τυπώσουνε. Φαντάστηκε και αυτή α, με το, την πιο σημαντική στιγμή του έθνους, του κόσμου, της, της, της, του, της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας που ήταν ο τσίπρα και η κυβέρνηση Τσίπρα, ότι θα τυπώναμε εδώ. Πού να φανταστεί ότι είχαμε ζητήσει να τυπωθούν και κάπου έξω. Μην ακούτε διαψεύσεις και τέτοια, διότι σας έχει διαψεύσει με το δημοψήφισμα. Και αφού σας διαψεύσει από χτες, λέει ότι είναι και η μεγαλύτερη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία. Και έτσι είναι καταγεγραμμένο στο πετσί Εγώ αναρωτιάμαι που είναι φτιαγμένο αυτό το πετσί πάντως. Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, γιατί εγώ σήμερα θα μείνω σε αυτό Ειλικρινά σας το λέω, δεν με ενδιαφέρει να μιλ, συζητήσω τίποτε άλλο Έχω και άλλα πράγματα να σας πω Πολλά από αυτά θα σα είναι απολύτως αδιάφορα Όπως για παράδειγμα το γεγονό ότι ακούτε για την, με το Σύμβουλο Επικρατεία, την Βάφαση Τζατάνη, την επέμβαση τη δικαιοσύνη, την παρέμβαση τη δικαιοσύνη, δεν λυγίζει η δικαιοσύνη. Το ότι η δικαιοσύνη έχει παρέμβει και κατεβήκανε χτε όλα τα συνδικάτα. Ήταν και ο Κατσότσματζή του, ο βουλευτή του Κουκουέ, Να πάνε να διαμαρτυρηθούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και ήταν και ο Εφελούδη από το Υπουργείο Εργασία. Γιατί για τη δικαστική παρέμβαση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνα να αλλάξει η σύνθεση του Εργατικού Κέντρου Αθήνα με παρέμβαση τη δικαιοσύνη από εργοσ και μετά απονοθείες και καλπονοθείες ε, ε, ε, στην ψηφοφορία αυτό δεν σας αφορά δισαστε δι, εσείς εργαζόμενοι καταρχήν αν είσαστε εργαζόμενοι μπορεί να φάτε και ξύλο γιατί όπως γνωστόν ε, μπορεί και να φάτε μπορεί και να μην φάτε εξαρτάται ποιος θα ακούσει την εντολή του Τσίπρα αν θα διαψεύσει τον εαυτό του το επόμενο αν θα του πει ο παπάς μην τα αυτά γιατί εδώ σε λίγο θα έχουμε πρόβλημα δεν θα μας μείνει άνθρωπος για να δείρουμε. θα βγουν οι μαθητές σε λίγο έξω εντάξει εκεί παίζεται κάπως λοιπόν αν θέλετε να μου στείλετε τη γνώμη σας έχετε αρχίσει ήδη και τη στέλνετε ε, θα γράφετε ε, αν είναι κινητό real καινό και, ενώ, και θα, το μήνυμά σας το στέλνετε στο 19650 Αλλιώ με υπολογιστή στο studio παπάκι realfm.gr studio παπάκι realfm.gr γιατί όπως ε, γράφει και εδώ ε, ο Γιάννης ο φίλος μας, Λιάνα καλησπέρα στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ζήσαμε τον απόλυτο σουρεαλισμό. Οι σύνεδροι που έχουν ψηφίσει από ένα ω τρία μνημόνια φωνάζουν και λερώνουν το σύνθημα Ούτε σε ξερονίσια, ούτε σε φυλακέ, ποτέ τους δεν οι κομμουνιστές Ο καμένο του προσφώνησε συντρόφους που αν έπαιζαν εκείνη την ώρα το Κάρμινα Μπουράνα, θα σηκώναν τον όλοι απάνω και θα το Πασόκινγκ εδώ, Ενωμένο, δυνατό. Για να συμφωνήσω μαζί σου ε, και εξαιρετικά αφιερωμένο, Εντελώς καλοπροαίρετα, στη Ραχίλ Μακρύ, που τη γιατί έλεγε την αλήθεια για το τύπομα τη και με τυρανά. Είναι γραμμένο το 1976 στοίχη μουσική τραγούδι Μαρίζα Κόχ. Πρέπει να φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και επομένως δεν θα έχει άλλη μουσική ανακούφιση αυτή τη στιγμή διότι όλα τα υπόλοιπα λόγια που βγαίνουν από το στόμα του αλήγης του Τσίπρα νομίζω ότι ακούγονται στα αυτιά σα χαϊδευτικά σαν μουσική έχει καινότητες ωραίες, έχει λέξεις εμφυά τι ακούτε, φα ακούτε εμφυά, φα, φα, φα, φα, φα τέτοια πράγματα ακούτε ακούτε κατρούγκαλος αυτό είναι σε ρε λόγω του ρο ρε ρε ρε ρε ρε, ρε κατρούγκαλος έτσι έχει και άλλα αλλά επειδή αρχίζουν από κακά γράμματα από το μία α πούμε δεν μπορώ να τα πω δεν μπορώ να τα πω σε αυτή την τονική δεν μπορώ να πω ειλικρινά σα το λέω δηλαδή αυτός ο δρόμος ο ανατολικό, δυτικό ευρωπαϊκό ασιατικό χρηματιστήριακό που αρχίζει από το Τέξα και καταλήγει στον γκάζι ας πούμε δεν, δεν μου βγάζει κάτι σε μελωδία αλλά προσέξτε υπάρχει χάρη σε όλα αυτά δεν το έχετε δει. θεωρώ ότι στα αλήθεια το λέω το επόμενο βήμα του Τσίπρα για να αποδείξει και μάλιστα με εντολή παπά θα γίνει αυτό να με θυμηθείτε αν δεν φορέσει πουαντ να χορέψει τη λίμνη των γκίκνων ειλικρινά σα το λέω στο μελιγαλά για παράδειγμα το θεωρώ δηλαδή θα φτιάξει το δικό του παλήμψιστο της ιστορίας, θα την ξαναγράψει ολόκληρη, τελείως, τελείως. Ο Μελιγαλάς θα είναι λίμνη των Γκίκνων, εκεί κάτι τέτοιο θα είναι, και θα φορέσει πουάντ και θα, ειλικρινά σας το λέω, θα χορέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νιόνιο μου μπακάλι μου, μη μου στεναχωριέσαι για το σύνθημα. Ξεφτύλησαν ότι υπήρχε και δεν υπήρχε, θα του άκουγε ο τόπος ίσω και. Θα είπε φεύγω πάω αλλού μαζί με τα κόκαλα όσων είναι εδώ. Πού να πάρει όλα τα, τα κόκαλα. Αστα εκεί που είναι, μην το ζητά. Έτσι και τα πάρει, πετάκι μου, θα τα βρει σε συσκευασία να πολεούνται στο μοναστηράκι και αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, σύνελθε Θα γίνει καμία ιδιωτικοποίηση των κοκάλων και δεν θα, δηλαδή, δε θα βρούμε άκρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επομένω, αντέ να σα πάρω εγώ να πάρετε μια ανάσα βαθιά. Μια ανάσα βαθιά. Σας έχω μετά και μία εκπλήξη Λοιπόν σας έχω πολλές εκπλήξεις σήμερα Σήμερα θα σας έχω και νόμπελ Δεν είναι ναι. Δεν πρόκειται να ακούσετε από εδώ Μπομντήλαν σήμερα που να κομπανιέστε Έχω Μπομντήλαν αλλά αλλιώς Σας έχω εκπλήξεις ευχάριστε οι, οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν Στο 211 200 και 8200 Και βιαστείτε Θα έχουν τρεις διπλές προσκλήσεις Για το Σάββατο το βράδυ στον Ιαννό Αλλά τι είναι στον Ιανό. Κάθε νύχτα, κάθε μία νύχτα Είναι μόνο μια σελίδα Νότις Μαυρουδής, Νένα Βενετσάνου Και Γιώργος Τοσικιάν το Σε εξαιρετική Εξαιρετική μόνο που ακούς Νότις Μαυρουδής Αυτομάτως έτσι και ο, ο Κιθαριστής ο Γιώργος ε, Τοσικιάν Οι η, η υπέροχοι Οι Νένα θα τραγουδήσουν Με ιδιαίτερα ηχοχρώματα Κλασική κιθάρα ε, Θα ακουστούν τραγούδια ε, Για κιθάρα και φωνή ε, Νομίζω ότι θα σας φτιάξει. Ε, τη διάθεση θα ακούσετε και Βενετσάνου και Μαυροδί και Χατζηδάκη και πολλά άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πω. Οι πρώτοι τρει που θα τηλεφωνήσουν, εμεί θα πάμε στι ειδήσει. Νομίζω ότι καλύτερα να παίζετε με το πληκτρολόγιο διεκδικώντα: Να πάτε να ακούσετε τον Μαυροδί και τη Βενετσάνου και τον, και τον <coughs> το Σικιάν, παρά να ακούτε τι ειδήσει. Δηλαδή δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο με τίποτα, με τίποτα. Πάμε στην ιστορική στιγμή των ειδήσεων. Ελένε, όλοι κλέψανε, κλέψαν που Συνεχίζω την ιστορική αναφορά Για να αισθάνεστε όλοι νεότεροι Η ιστορία η νεότερη αρχίζει από το Γενάριο του 2015 Τελείωσε Τα υπόλοιπα είναι οδοντόπαστες, οδοντόπαστες. Γράφει ο φίλο μου ο Μπάμπης Μιλάνε μου, αυτό του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συνέδριο, είναι παράσταση. Όπω λέμε ο κατρούγκαλο κομμουνιστή, ο καμένο σύντροφο, ο καραγιώτη τη φούρναρη. Να σε πάντα καλά, δεν είναι συνέδριο, είναι η γοργόνα η αδερφή του Μεγαλέξανδρου. <σχυσίσαι> τι είναι αυτά, φρέσκα, τι κακέ κουβέντε είναι αυτέ. Μεγαλέξανδρο, σοβαρολογή. Ο Κρι Μάικλ, έλα συντρόφισε, μην μπερδεύεσαι. Ο πάνωσο καμένο είμαι, ο Ξυδάκη είπε έχει πρόβλημα, εσύ. Λοιπόν, εάν ε, ε, συνεχίσουμε έτσι, μέχρι την Κυριακή που θα κορυφωθεί αυτό το πράγμα, προσέξτε τώρα. Θα σα ξεστραβώσω συνειδητά και επαγγελματικά. <coughs> όσοι θέλετε, όσοι θέλετε, ακούτε, όσοι θέλετε, δεν ακούτε. Εγώ το κάνω συνειδητά. Και θα το κάνω συνειδητά γιατί είναι η δουλειά μου. Σε 40 τόσα χρόνια. Να διαβάζω πίσω από το παλίμψιστο. Πίσω. Λοιπόν. <coughs> <coughs> να κλείνουμε το μικρόφωνο για να δείξω. Επανερχόμαστε Λοιπόν για να μην βήχω και στα μούτρα σας ε, Δικός μου τσιγαρόφυγες Εκόμη το πρόβλημα δικά μου όλα ε, Και η υγρασία του καιρού και ό,τι άλλο θέλετε Πάμε στην πραγματικότητα Ότι σύπρας να τον προσέξετε Σε οποιοδήποτε θέμα Τώρα τελευταία Και κάθεσαν να τον ακούτε ε, Θα τα παίρνει στο κρανίο Αλλά ε, δε, να μην διαβάζετε τον ένα και τον άλλο Να, να βγάζετε μόνοι σας τα συμπεράσματα Προσέξτε κάτι που κάνει Γιατί αυτό το έχουν πει οι διαφημιστές, οι επικοινωνιολόγοι και προφανώς ο Νίκος Παπάς Που φροντίζει τα πάντα, φαντάζομαι από το σόβρακο και τη γραβάτα που δεν φοράει μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο Λοιπόν, του έχουν πει το εξή. Όπου σου κάνουν κριτική θα το παίρνεις, θα το ισχυροποιείς και θα το γυρνάς υπέρ σου Αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη επικοινωνιακή μέθοδος Δηλαδή θα την κάνει αύριο το πρωί, διδάσκεται στην αντιμετώπιση κρίσεων, για παράδειγμα αν σε μια βιομηχανία ή κάπου συμβεί ένα ατύχημα πρέπει να είσαι έτοιμος το ατύχημα να το μεταστρέψεις υπέρ σου θα βγει το αφεντικό και θα λέει ότι θα πληρώσει τα κόστη θα βγει και θα λέει ότι λυπάται πάρα πολύ που δεν πρόσεξε την ψυχική υγεία αυτού που έφταγε, που δεν έφταγε αλλά δεν έχει καμία σημασία είναι μέθοδος που όπου έχει τρύπα κοιτάς να τη με το να ρίχνει επιχειρήματα υπέρ αυτής της τρύπας λοιπόν τον, βρήσανε, τον βρήσαμε τον κατηγορήσαμε για τη διαστροφή του δημοψηφίσματο από όχι σε ναι τώρα βγαίνει και λέει ότι είναι η μεγαλύτερη ιστορική στιγμή των αγώνων του ελληνικού έθνους στη σύγχρονη ιστορία εντάξει δεν είπε τη λέξη έθνους των αγώνων του λαού μας είπε <laughs> προσεκτικά ενώ το δικό του λαό αυτό που ήταν κλεισμένο εκεί στο τεκβοντό δεν ξέρω αυτή είναι τεκβοντό έκφραση σε κάθε περίπτωση. Λέμε αύριο το πρωί για τον ΕΜΦΙΑ. Αρχίζει και βγαίνει η αντίληψη ότι ο ΕΜΦΙΑ είναι κάτι που το είχαν κάνει άλλοι οι κακοί. Αυτός δεν είπε ποτέ ότι θα το καταργήσει. Προσέχτε τι σας λέω. Αλλάζει, αλλάζει. Ο ΕΜΦΙΑ είναι ένας καλός φόρος, ένας δημοκρατικός φόρος. Η, Δημοκρατι... η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ήταν εκεί υποψήφιος θυμίζω, ε, τώρα βγήσε από εκεί. Δεν είναι προοδευτική λύση. Δεν είναι. Πότε το λέει αυτό, Πότε το λέει, το να βγεις δεν είναι προοδευτική λύση. Το λέει την ώρα που του λένε ότι θυμαζόταν ε, να τυπώσουν νομίσματα και τούτα και εκείνα και τα άλλα. Ε, είναι ακριβώς σαν και αυτό που ακούσατε στις ειδήσει τώρα. Ε, δεν το λέμε τρόικα. Το αλλάζουμε σαν τον εύξενο πόντο. Μαύρη θάλασσα εύξενος πόντος. Τα παίρνουμε και τα διαστρεβλώνουμε και τα γυρίζουμε ανάποδα. Ε, Πώ την είπε, ε, επιτροπή... Ε, γαλίνευσης, ηρεμίας, αποσαφήνησης. Πείτε ό,τι άλλη λέξη θέλετε. Τη χρησιμοποιώ επίτηδες. Τη θέλουν απ' έξω για την έπο. Για την έπο. Έτσι έφυγε η λέξη τρόικα, σιγά σιγά, από τη ζωή μας. Έτσι έφυγε η Μέρκελ ναζί. Τώρα ξεκινήσει και μια άλλη εκστρατεία πολύ μεγάλη. Ε, αν ο Κατρούγολος δηλώνει κομμουνιστής, πρέπει ο Πούτιν να είναι το λιγότερο Στάλιν. Κατάλαβε, τώρα έχουν αρχίσει και βάζουν διάφορου σε διάφορα φόρα, αριστερά και δεξιά, μήπω η σημερινή Ρωσία δεν είναι τόσο καπιταλιστική όσο φαίνεται ω χώρα. Μήπω είναι και λίγο κάτι, έτσι έχει μείνει καμιά ουρίτσα σοβιετικούλα, σαν τη κολυκοειδή απόφυση. Δεν την έχει βγάλει ακόμα, δεν έχει πάρει κολυκοειδήτητα. Τα καταλάβατε. Τέτοια πραγματάκια θέλουν εξαιρετική προσοχή. Γιατί, Γιατί όταν θα χτυπήσει την πόρτα ο φωνιά τη πραγματικότητα. Δεν θα είναι ο Γιάννης Σοφωνιάς σε στίχους νικου κουγκάτσου μουσική Μάνου Χατζηδάκη με έναν έξοχο Μανώλη Μητσιά στο τραγούδι. Δηλαδή εκείνος ο Γιάννης Σοφωνιάς που θυμάται φεγγάρια και όνειρα που χάθηκαν.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 του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε κεμέντα μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα Το με δάκρυ θαλάσσι στα μάτια τα μεγάλα. Του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανεί τον πόνο τη να αντέξει, Κι ούτε να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς το πόνο της να αντέξει κι ούτε να συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Το Γιάννη φωνιά στην άκρη της γωνιά με του καημού τα αγκάθι. <Τι> Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρό που έχάθη. <Τι> λοιπόν, σα είπα ότι σα έχω Σα έχω Λοιπόν, σας έχω Bob Dylan, προσέξτε, σας έχω Bob Dylan, το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2016. Δεν σας έχω ούτε τον Ορφαία, γιατί έχω αρχίσει και διαβάζω κάτι πράγματα, τον Νορφέα, καβάλα στο Δελφίνι, με την λύρα του. Δεν σας έχω κυρίως τον Όμηρο. Δηλαδή, ότι βγήκανε και είπανε ότι ο Bob Dylan είναι σύγχρονος Όμηρος, ειλικρινά σα το λέω, αισθάνομαι σαν, όχι Λιάνα, ξεφθυλισμένη Λιάδα δηλαδή. Ειλικρινά σα το λέω, δηλαδή τι να σα πω. Δεν... Κάτι αμετροέπειε. Έχω την εντύπωση όμω ότι θα σα δώσω τη δική μου εκδοχή για τον Νόμπελ. Η... Μια χαρά είναι ο Μπομπ Ντίλαν. Για Νόμπελ λογοτεχνία, α, παίζεται. Αλλά από αυτό μέχρι το τι είναι ο μύρος, δηλαδή, Μπού, τι ξέρω ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ μου σκόνει τρίχα. Δεν πέφτει όμω με τίποτα. Μένει κάγκελο, Γίνεσαι σε άμα τα ακούσει αυτό. Πάρα αυτά έχω την εντύπωση και θα σα δώσω δική μου εκδοχή. Βλέποντα η Ακαδημία που δίνει τα Νόμπελ του Αμερικανού να βρίσκονται στη δυστυχισμένη θέση να πρέπει να διαλέξουν μεταξύ Ντόναλτ Τραμπ και Χίλαρη, του παίξανε αστείο, πλάκα, σάτυρα, του αρκάσανε, δεν υπάρχει περίπτωση και του είπανε πάρτε ένα Νόμπελ να έχετε τουλάχιστον στο επίπεδο του Μπομπ Ντίλαν τουλάχιστον, στο επίπεδο του Bob Dylan. Όπως και να το κάνουμε, είναι μερικές ε, εκατοντάδες ορόφους, χιλιάδες ορόφους ουρανοξύστης πάνω, από τη Χίλαρη και από τον Τραμπ. Μόνο ω τέτοια μπορώ να τη δω. Λοιπόν, στη σειρά Ιανό ο Μελωδός, ο Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, έχει μεταφράσει τον Bob Dylan ε, 1962 1962-2001, lyrics. δηλαδή τους στίχους του... Επομένως το βιβλίο κυκλοφορεί είναι στα ελληνικά για τους νεότερους, για τους μη γνωρίζοντας αγγλικά. Τώρα λέω, μην πω τη λέξη λέω, βλακίες λέω. Άμα μου βρείτε έναν Έλληνα άνω των τριών ετών, ε, κάτω των τριών ετών που δεν ξέρει, είναι γιατί δεν ξέρει να μιλάει ακόμα, έτσι, καλά, καλά. Αλλά άνω των τριών ετών που δεν ξέρει αγγλικά, ε, από την ώρα που πιάνει τα χέρια σου smart thing, Αποκλείεται να μην ξέρει αγγλικά. Λοιπόν, ε, το βιβλίο κυκλοφορεί. Έχω λοιπόν τρία βιβλία για τους πρώτους τρει που θα τηλεφωνήσουν ε, στο 211-200, 200 και θα πάρουν τον Bob Dylan τώρα που τον ανακαλύπτουν όλοι ω νομπελίστα. Μετά έχω κεντάριο φω. Περιμένετε, περιμένετε. Φύγε διαφημίσει. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Έχετε και χιούμορ μόνο που στα... Πραγματικά ζητήματα του με λίγο μεγαλύτερο από τη, τον ομφαλό μα σε εμά εδώ, ε, κάδρο. Ναι, ε, τον περίγυρο. Είναι πολύ σοβαρότερα, πώ να φαίνεται. Λοιπόν, ο Κώστας έχει δίκιο που επιμένει να θυμηθούμε τη Δευτέρα μεγάλη κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Σε 6,5 το απόγευμα, εργατικά κέντρα, σωματεία, ομοσπονδίε. Πάμε. Ε, θα καταθέσουν σχέδιο νόμου όλα τα κόμματα τη Βουλή εκτό τη Χρυσή Αυγή βεβαίω. Ο φίλο μα, ο Κώστα. Γράφει η Λιάννα χτε το άκουσμα του συνθήματο. Είναι η δεύτερη φορά που είπα καλά που έχει φύγει από τη ζωή ο παππού μου. Η πρώτη ήταν όταν η Χρυσή Αυγή μπήκε στη Βουλή. Ο Θοδωρή από το Ηράκλειο κρατάει αμύωτο το χιούμορ του εδώ και δύο κάμποσα χρόνια που μα στέλνει μηνύματα. Αν μπορούσαμε να βάλουμε και κανένα κόπιραιτ στα συνθήματα, να πέραμε και κανένα φράγκο, καλά θα ήταν, ρε Σιλιάννα. Σαρκάζω. Σιγά πάρουμε τα κόκκαλα των προγόνων μα από εδώ, επειδή κάποιοι τη χάρπα στην ιστόρυτη ο έχουν καθίσει στο θόκο τη αστική πολιτική εξουσία. Όταν ακούω τη λέξη σύντροφο στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, έχω τα ίδια συμπτώματα να γούνε με παλαιότερα συνέδρια του Πασόκα. Δεν είναι η λέξη. Είναι το εκφέρον στόμα. Όπω δεν φταίει ποτέ το μαχαίρι. Φταίει το χέρι. Δεν είναι η λέξη που δεν κολλάει. Είναι ο άνθρωπο που την εκφέρει όταν δεν κολλάει. Τώρα τι να απαντήσω σε έναν που μου στέλνει ένα μήνυμα. Χτυπά τον τζίπρα, αλλά άλλο εσύ πράττει, όχι το κόμμα σου. Δηλαδή εσένα σου πέρασε από το μυαλό που είσαι και ανώνυμο. Ότι εγώ. Βαράω τον τσίπρα για να εισπράξω κάτι Με τον κατρούγκαλο με μπέρδεψε. Με κάτι άλλο με μπερδεύεις Δηλαδή αν εσύ θες τον Κυριάκο Και βλέπεις να κερδίζει Ή δεν τον Κυριάκο και τον βλέπεις να κερδίζει Πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω πίσω και να μην λέω τίποτα για τον τσίπρα για να μην κερδίσει ο Κυριάκος Δηλαδή πού το βρήκες αυτό γραμμένο να μην το στείλει στο σχόλιο εσύ άλλο κόστα μου μου στέλνεις ένα μήνυμα που λέει έχουν ήδη τυπώσεις χαρτονομίσματα εδώ και έξω ζητούσαν να κάνουν τα μεταλλικά νομίσματα και την πηγή την έχεις από το Εθνικό Νομισματοκοπείο. Το να την έχεις τώρα είναι πλέον ή ότι είναι ασήμαντο. Διότι το πρόβλημα δεν είναι αν θα έχουμε χαρτονομίσματα ή αν θα έχουμε νομίσματα ή αν θα είχαμε ή αν θα αποκτήσουμε. Είναι να προβληματιστείτε γιατί άνοιξε τώρα η συζήτηση γι' αυτό. Αν, αν αρχίστε να σκέφτεστε γιατί ανοίγει τώρα η συζήτηση για τα νομίσματα, για αυτά που έλεγε η, η, η Ραχίλ Μακρύ τώρα που βγαίνουν τα βιβλία και τέτοια αρχίστε να σκέφτεστε τι σημαίνει η φράση του του πριν αρχίσει το συνέδριο Αν είναι να πέσουμε, να πέσουμε από μόνοι μας να μην πέσουμε ξεφτυλισμένοι από το λαό Μια κυβέρνηση από το λαό, από το λαό προσέξτε την έκφραση από το λαό πέφτει με δύο τρόπους με εκλογές, σε αστικό καθεστώς όπως ζούμε τώρα ή με επανάσταση. Θέλετε να μου πείτε ότι ο Τσακαλότος φοβάται την επανάσταση ή φοβάται τις εκλογές. Και όταν λέει να πέσουμε από μόνη μας, σημαίνει καταπνίγω την επανάσταση. Και όταν σημαίνει από μόνη μας, σημαίνει δεν κάνω εκλογές, πάω σε λύση Παπαδήμου; αρχίστε να σκέφτεστε... Πίσω από αυτά που ακούτε Την Κυριακή γράφω ένα κομμάτι για το παλήμψιστο. Δεν θα καθίσω να σας κάνω ανάλυση τώρα εδώ στο ρίζος όποιο θέλει μπαίνει και το διαβάζει Να θυμηθούμε ποιοι και πώς ξύνανε Αυτό σημαίνει παλήμψιστό Έτσι είναι από το πάλιν και ψάω, ξήνω Ξήναν την παλιά γραφή και γράφω από πάνω Σήμερα όμως έχουμε τεχνολογία Μπορούμε να διαβάσουμε τα από κάτω έτσι βγήκανε και τρεις πραγματείες του Αρχιμίδη και είναι το περίφημο θα το δείτε άμα πατήσετε έτσι σε διάφορα πράγματα στο Google το παλήμψιστο του Αρχιμίδη λοιπόν πάμε στα σοβαρά στα σοβαρά για να πάμε πρέπει να ρίξουμε μια ματιά όχι στο your, your Face Sounds familia της Αλβανίας που έπαιζε τη Βύση γιατί αυτό είδαμε στα κανάλια έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε και υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τις κάμερες όπως υπάρχουν παντού μέσα στην Αλβανική Βουλή όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας δηλώνει σε τεταμένη συζήτηση εντός Κοινοβουλίου εθνικό θέμα που αφορά όλους τους Αλβανούς παντού όπου και αν ζουν είναι το τσάμικο. Και δεν είναι απλώς θέμα περιουσιών αλλά είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Και ζητά να διαχωριστεί οριστικά η ατομική ευθύνη για την οποία έχουν αποφανθεί τα ελληνικά δικαστήρια από τη συλλογική ευθύνη. Εδώ σας θέλω να δούμε, τις παρακολουθούμε τις συζητήσεις, τις βλέπουμε τις συζητήσεις ή θα αρχίσουμε να χορεύουμε τσάμικο πριν καλά καλά καταλάβουμε ότι όταν οι ελληνικές κυβερνήσεις βρεθούν στα σκούρα εφευρίσκεται εθνικό τη ζήτημα εκ του βορρά ή εξ ανατολών, και ξαφνικά όλα στανιάρουν και ομονούμε. Και επειδή το καράβι με σημαία ξένη σημαίνει ότι η σημαία μπορεί να ανταποκατεβαίνει και να αλλάζει χρώμα, η στίχη είναι του Κωνσταντινού. Στη μουσική ο Εξεπέρατο Γρηγόρη Μπιθικότη, ο οποίο το τραγουδάει κιόλα. Καράβι με σημαία ξένη. Σήμερα, στο παρελθόν, είσαι καινούργια τραγούδια με ήχο και ηχόχρωμα του παρελθόν για να σωθούμε. Γιατί αλλιώ. Η μεγαλύτερη στιγμή της ελληνικής ιστορίας και των αγώνων του λαού της κατά Τσίπρα ήταν το δημοψήφισμα του Περσινού Αυγούστου. Δεν μου σχόραμε. Καλέ, του Ιουλίου ήτανε το δημοψήφισμα. Καραβή με σημαία ξένη, που πας ταξίδι μακρινό. Αγάπη με προσμένει, το σπίτι άδειο κι ορφανό Αγάπη με προσμένει, μαζί σου πάρε με, μαζί σου πάρε με, να μην πονώ Βουένος Άιρες, Νέα Ιόρκι, Πόμπα και Βαρβαριά. Σε τι καλό νιρα, σε τι κιόρκι; Άχναταξέχναγα, εκεί ματριά. Δεν είναι μόνο η μακρινή λιμάνια, η κυμπορίνη αγκατρευτό, η γόλυγα αγκατρινάφα, η γόλυγα αγκατρινάφα, η γόλυγα αγκατρινάφα, η γόλυγα αγκατρινάφα, η σε τη γιορτή, άχνα ταξέκναγα, εκεί ματριά. Βαϊτό Σα είπα ότι σα έχω σήμερα Νόμπελ και σα πω εκπλέσει. Το Νόμπελ του 1997 λεπτοτεχνία το έχει ο μεγάλο δαριοφόρων. Όποιο άφησε τον μάταιο το κόσμο στα 90 του χρόνια μόλις θες. Λοιπόν, α, σας έχω τέσσερα βιβλία από τις εκδόσεις Καστανιώτη, του Ντάριο Φώο Κόσμος Μου, μια εξαιρετική συζήτηση με την Ζουζευπίνα Μανίνινα. Έχω περάσει τα 80 αλλά έχω ζήσει τουλάχιστον 150 χρόνια. 150 χρόνια γεμάτα εντάσεις Μια ζωή έντονη, χορταστική, ανήσυχη, γόνιμη Μιλάει για τα πάντα Για τις ρίζες του Που ήταν ένα χωριό αδιόρθωτων παραμυθάδων του Ιταλικού Βορρά Τα μεταπολεμικά χρόνια φοιτητή στο Μιλάνο Τις μεγάλες του θεατρικέ επιτυχίες Το ελλακτικό πολιτικό θέατρο Τη μοναχική πολιτική του δράση την αντισυμβατικότητα που τον χαρακτήρισε όλη του τη ζωή Μιλάει για τη ζωγραφική του, για τη θρησκεία, τη λογοκρισία την κομμωδία, τη συνέπεια, τις μάσκες για ό,τι τον έκανε διάσημο και τον έβαλε κάρφο στον τον οφθαλμό των πιο συντηρητικών συμπατριωτών του Ένα ξύχαστο βιβλίο για αυτή τη μεγάλη σύντομη τρέλα που είναι η ζωή Έχω τέσσερα βιβλία από τις εκδόσεις Καστανιώτη για τους πρώτους τέσσερι που θα στο το 211 200 θυμίζοντάς σας ότι ο Ντάριοφω κυνηγήθηκε και επειδή κυνηγήθηκε είχε σημασία να μπορεί κανένα να διαβάσει σήμερα τον έρωτα και την ηρωνία σε μετάφραση αντέοχουρης στο που κυκλοφορεί επίσης από τις εκδόσεις Καστανιώτη το συστήμαν επιφύλεγμα σε αυτούς που θέλουν και άλλες μεγάλες στιγμές στην ιστορία εκτός από αυτή του Τσίπρα και του δημοψηφίσματος φύγε διαφημίσει. Όλοι μα κλέψανε κλέψαν και αυτή που του πιστέψαν έκλεψαν ανάπη με αυτή τη ταξιδιού. Λοιπόν, ζούμε μεγάλες ιστορικές στιγμές, Ζούμε δηλώσει. Δηλαδή αυτό θα μπει στα είπαν κάποια στιγμή σε αυτό το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι με πειράζει όταν κάποιο αλλάζει έτσι στάσει και θέση απροκάλυπτα όμως. με πειράζει η έλλειψη εδού. Το, το αίσθημα της έλλειψης εδούς Δηλαδή να μένει το χρώμα στο ίδιο Οι άνθρωποι που έχουν ντροπή κοκκινίζουν ακόμα και αν είναι μαγειερισμένοι φαίνεται Εξού και βγαίνει η λέξη ανέδεια Δηλαδή να μην έχεις εδώ ρε παιδάκι μου, να μην έχεις εδώ Ο καθένας μπορεί να είναι παρανοϊκός, να πιστεύει, να κάνει, να λέει ό,τι θέλει Μπορεί Αλλά έχετε προσέξει υπάρχουν και αθώοι τρελοί Υπάρχουν και αθώοι παρανοϊκοί Υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν δηλώσεις καμιά φορά και φανατικές, ό,τι θέλετε Αλλά το, έχεις το αίσθημα, το διακρίνεις Ξέρεις ότι από μόνο τους έχουν ένα φραγμό τη ντροπή που, που θα φτάσουνε, καταλάβατε Δεν είναι όλης ώρας ας πούμε Δεν είναι ε, ε, ε, Βάζουνε μόνο τους, πατάνε φρένο ρε παιδάκι μου Το κάνει αυτό το σώψυχο της συνείδησης που, που λειτουργεί Όπως υπάρχουν και άνθρωποι που πιστέψανε Αυτά που είπε ο Τσίπρας, χιλιάδες τα πιστέψανε εκατομμύρια Έτσι και βγήκε τώρα, κακά τα ψέματα Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι επώνυμοι Αυτό που λέμε επώνυμοι, τώρα όλοι έχουμε επώνυμο Ας πω να το άνθρωποι γνωστή για το έργο τους Και έργο σημαντικό που παρασυρθήκανε, συμβάλανε, συμβάλανε νομίζανε ότι ρίχνουν νερό σε ένα μήλο για να πάει κάτι μπροστά. Ένα από αυτού ήταν η Χαρούλα, έκανε πρόσφατα δηλώσει, δεν θέλω να μείνω εγώ σε αυτές για το πορτοκαλί Γάντι, για την εκμετάλλευση. Τόσο κόσμο ήταν εκεί, πήγε και η Χαρούλα, δεν θέλω να τι καταλογήσω σε τίποτα κακή πρόθεση. Ναι, δεν θέλω να τι καταλογήσω παρά μόνο ίσω σε έναν ενθουσιασμό που δεν τι επέτρεψε να ακούσει, ότι είναι μόνο για λίγε καταδίστριε, δεν είναι για όλε τι καταδίστριε. Είναι το ίδιο πράγμα που σήμερα συμβαίνει με τα κανάλια, όπω λέει και μια φίλη μου. Όλοι μιλάνε για τα κανάλια, για τη Μενεγάκη, για το Χατζή Νικολάου. Πού θα πάνε, τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν. Μιλάνε για τι καθαρίστριε πίσω στα κανάλια που θα μείνουν ε, άνεργε και δεν φαίνονται και είναι και οι περισσότερε μεγάλη ηλικία. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο είναι ξεφτύλα. Δηλαδή, ο τρόπο με τον οποίο οικετεύει για την αγάπη είναι, αλλά είναι τόσο ωραίο το τραγούδι. Είναι τόσο ωραία γραμμένο Και εδώ θα το ακούσετε είναι η στίχη του Κώστα Βίρβου Η μουσική του Σταύρου Τζουανάκου Στο τραγούδι εδώ μια εξαιρετική εκτέλεση Το τραγούδι είναι γραμμένο πίσω το 58 Όταν η Δερβούλα μου ήταν η ενό έτου. Λοιπόν, ε, το τραγούδι είναι από τη χαρούλα λεξίου εδώ Υπομένω με έναν εξαιρετικό τρόπο Και βλέπετε ότι όλα λέγονται Σημασία έχει ποιος τα λέει και πώς τα λέει για να μην ξεφτιλίζεται το περιεχόμενο αυτών που λες. Με διδακτική, εκπαιδευτική αξία η ακρόαση. Σας τη συστήνω τον καιρό της μπαλαφάρας, της μπαρούφας, της αμετροέπιας και του ομίρου που τον λένε Μπομπντίλαν. Ψύχουλα αγάπης, σου γερεύω. Δε θέλω πλούτη Να μου τάξεις Και παλάτια Δε θέλω νουσα όπως μα που γυρνάς Λύπη σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια Και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς Λύπη σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς Λίγα ψυχουλά θα πίσω γυρεύω Κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω Λίγα ψυχουλά θα πίσω γυρεύω Κι ως την άλλη μου ζωή να σε λατρεύω Τα τα λίγα ψυχουλάκια σου τα πληρώνω σ' οποιαδήποτε τιμή και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί και θα τα πάρω κι αν ακόμα θα πετάξει, όπως πετάνε σ' ένα σκύλο το ψωμί. Λίγα ψυχουλά δα πίσου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψυχουλά δα πίσου γυρεύω στην άλλη μου ζωή Θα σε λατρεύω Ε, τώρα Θα μου πείτε ε, Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω Μπορεί να το κάνεις άντερα αυτό το τραγούδι Δεν μπορείς να το κολλήσει τον κατρούγκαλο Και τα ψίχουλα γιατί ζει Δεν μπορεί. Πώ θα μιλήσει για τα πεταμένα, όπω πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί. Όταν είναι ερωτική κουβέντα. Όταν είναι η στίχη του Βίρβου. Όταν είναι μια τέτοια εκτέλεση. Βλέπετε ότι από, το, από μόνο του αφαιρείται από το τραγούδι ο, ο, ο, κάθε μορφή ρεαλισμού. Είναι υπερβατική προσέγγιση τη αγάπη και τη ζητιανιά τη αγάπη. Ε, είναι το τέλο του ανθρώπινου εγωισμού όταν αγαπάει. Επομένω, έχει ομορφιά πολύ γύρω η οποία έχει καπακωθεί αυτόν τον καιρό είναι, αυτό είναι και το μεγαλύτερό μας πρόβλημα ζούμε σε αντιαισθητικούς αντιαισθητικούς απολύτως τους καιρούς όπου χάνεται σιγά σιγά η κριτική μας ικανότητα να αναζητούμε το ωραίο πλακωνόμαστε με την ασκήμια σε τέτοιο βαθμό που εντό εκτό και πιταυτά, παρακολουθώντας την τρέχουσα ειδησιογραφία ή τη σχολιογραφία ή την αποψολογία και τη γνωμοδότηση και την γνωμολογία που υπάρχει, ειλικρινά σα το λέω, στα, ε, με, στα διαδίκτυα, ε, που χάνει την ικανότητα, ρε παιδί μου, νομίζω ότι μπορεί κάποιο να περάσει να κουτουλήσει. Μπροστά στο ωραιότερο τριαντάφυλλο που τουλάχε να συναντήσει περνάνω, να τον κουτουλήσει, κυριολεκτικά να τον χτυπήσει, και έτσι και δεν τον κόψει να πονέσει, να βγει αίμα και να ουρλιάξει, δεν πρόκειται να το δει το τριαντάφυλλο μπροστά του. Το εννοώ. Θα μου πει και τι θα κάνω το φάω το τριαντάφυλλο. Μα ρε παιδάκι μου, μπορεί και να μην σου ανοίξει την όρεξη. Μπορεί να σου ανοίξει μια άλλη όρεξη. Μια όρεξη να βλέπει τα ωραία. Δεν είπα ότι με το τριαντάφυλλο. Είπα όμω ότι παρηγοριέσαι, αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα άμα δεις ένα πολύ ωραίο τριαντάφυλλο παρηγοριέσαι ακόμα και αν το στομάχι είναι ταμπούρλο άλλωστε δεν, δεν, δεν ξέρω άλλο τρόπο να σας μιλήσω για την ομορφιά και όποιος ε, νομίζει ότι έχω άδικο φαίνεται ότι όταν πες το ωραίο δεν είναι συντριπτικά απόλυτη η αγάπη Λιάννα μας Χωρίς αυτή τι θα'μασταν μου γράφει κάποιο. έλα πες μου, έλα πες μου Ειλικρινά, τι θα ήμασταν. Να σου πω τι θα ήμασταν. Τα ψάχναμε μάγια. Είδε τώρα που έρχεσαι και πα και κολλά Η Νάντια είχε και έκανε μια εξαιρετική μίξη και είναι από τι λίγε περιπτώσει που η μίξη είναι σειραφή δύο εκτελέσεων. Θα σα πω πάλι σε ένα μεγάλο. Θέλω να τελειώσουμε όσο γίνεται πιο ωραία πράγματα. Και θα τελειώσουμε πιο ωραία πράγματα γιατί δεν αντέχω άλλο. Μου παίρνει και μέναν μπάλα. Η ασκήμνια. Λοιπόν, η Μάγιστα τη Αραπιά. Το τραγούδι είναι γραμμένο το 1939. Εκεί κι αν ήταν ασκήνια Εκεί κι αν ήταν Δικτατορία μεταξά Την Παναπολέμου Μου ρουδιάς απειλας Ναζιστικής Να σου πνίγει τα ρουθούνια και έρχεται ο Τσιτσάνης Και γράφει στίχους και μουσική Η μάγισσα της Σαραπιάς Εδώ θα τα ακούσετε από, Στη μία εκδοχή Από τη Σοφία Βραμίδου Και στο άλλο κομμάτι της μίξης από το Σπύρο Σούκι είναι και οι δύο πρόσφατες διασκευές οφείλω να ομολογήσω ότι η κυρία Βραμίδου μου θυμίζει ήδη πολύ μεγάλη φωνή λυπάμαι αν δεν την ήξερα πριν από τώρα που την ακούω ζητώ συγγνώμη η συγγνώμη είναι πολύ ωραία πράγμα ανήκει στην αισθητική φτάνει να μην επαναλαμβάνεται τόσο πολύ που κοιτάς την κορνίζα και αυτό Για μια μεγάλη μάγισσα τα μάγια να μου λύσει. Για μια μεγάλη μάγισσα τα μάγια Με τα σημάδια της θερμής Σε μια φωτιά να ρίξει Με τα θελής, Σε μια φωτιά να Οτι δεν σα άρεσε. Εγώ σε κάτι τέτοια, προσπαθώ να μην μιλάω, αφήνω και ένα δεύτερο λευκό κενό, ώστε όταν μπορείτε μετά να ακούσετε την εκπομπή διαδικτυακά ανά πάσα στιγμή, ε, να μπορείτε αυτέ τι μίξει να τι κρατήσετε για τον εαυτό σα. Για να τι ευχαριστηστε γιατί τούτου ή άλλου δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο. Φάνοντα με τούτα και με κείνα, αλλά ευτυχώ προγενώ με ομορφιά και να βρω μισόν να μου πει ότι δεν είναι ρόκ, ο τσιτσάνη. Έτσι, μόλις τον ακούσαμε έτσι, Το δικό μας ροκ, το ξεπέραστο ροκ Ότι αυτό για να ζημένει Μιλάμε για βράχ, ογκόλιθο, πω, πω Τι λέω, μι κακέ λέξει λέξεις ογκόλιθος Παναγία, Παναγία Χρησιμοποιήσε τη λέξη ογκόλιθος για τους καναλάρχες Ο, ο τέτοιο ο, ο Τσίπρας Προχθές στη Βουλή και δεν, δεν μπορώ Δηλαδή ώρες ώρες την πατάω και εγώ Τι να κάνω, δεν μπορώ, την ίδια γλώσσα μοιραζόμαστε Όχι ακριβώς, είναι λίγο πιο ε, με τον τζακαλό του και μετά, μετά μια σειρά από άλλα πράγματα Οπότε λέω και εγώ να σας αποχαιρετήσω Να δείτε τώρα τι είναι το παλιό τραγούδι Όταν αφήνει κάτι, ο ίχνος, το πιάνουν οι νεότεροι Πατάνε πάνω σε αυτό, γράφουν τα δικά τους Ας επόμενα μου αρέσει γιατί το έχω ζήσει σε διηγήσεις και το έχω ζήσει και σε δουλειά να φύγει κάποιο για τα τσιγάρα, ξέρει ποιο είναι αυτό που λέω, και να μα αφήσει ξεκάμπανου σε ένα κανάλι και να μην γυρίσει παρά μετά από τρει-τέσσερι μήνε. Με επίσχεση εργασία το κανάλι το κρατήσαμε. Είναι από αυτά που αντιοδοτηθήκανε. άσε, να μην μπαίνω τώρα σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη φάση κατάθλιψης για εκείνη την εποχή. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που την εποχή που δεν έκανε παραγγελίε από το διαδίκτυο, έτρεμε τώρα σε τίποτα σχέσει λίγο. Αμφιλεγόμενε για το αν θα κρατήσουν οι όχι, σου πει: Άλλωστε, θα πάω για τσιγάρα. Με στη νύχτα, κατά τι 12. Έτσι και σου έλεγε: Θα πάω για τσιγάρα, Α, δεν τον ξανάβλεπε ποτέ. Κι όμω, για τσιγάρα θα πάω. Έχει γράψει στίχου ο Κώστα Δουμουλιάκα, είναι καινούριο το τραγούδι. Η μουσική είναι του Μανώλη του Πάπου και στο τραγούδι η εξαιρετική η Ιουλία καραπατάκι Ωραίο τραγούδι, πατάει στα παλιά. Έχει ευρηματικό στίχο με αφορά προσωπικός όπως και πάρα πολλού στην Ελλάδα. Δυστυχώς νικοτίνει στο αίμα ένα απλώς αγαπώ. Μονάχη καπνίζο με φόντο τον γκρίζο. Τώρα αν ε, μπορείτε να φανταστείτε καπνίστριες και καπνιστές ε, το φόντο στο γκρίζο είναι σίγουρα για όλους το ίδιο. Με αυτά και με τούτα... Εμείς τα ξανάμαστε εδώ, με τα τσιγάρων, ανευτσιγάρων, με φόντο τον κρίζο και την άλλη Παρασκευή. Από όλου όσου συνετέλεσαν σε αυτή την εκπομπή, τον Αντώνη, τη Βάνα, την Άνση και εμένα. Καλό Σαββατοκυριακό! Υπότιτλοι AUTHORWAVE